Κεφάλαιο Καπαδέλτα, σελίδα 104, στήχη 1 στου 35, η καταστροφή του ναού και τη Ιουδαίας και το τέλος του κόσμου. 1. Και αφού ευγήκενε ο Ιησούς, έφευγε νοριστικός πλέον από το Ιερόν, για να μην επανέλθει σε αυτό. Και τότε, επλησίασαν οι μαθητέ του, για να του δείξουν τα σηκοδομάς του Ιερού. 2. Ο δε Ιησούς τους είπε, «Δεν βλέπετε με θαυμασμόν όλα αυτά τα ωραία κτίρια». Εν πάση λυθία σα διαβεβαιώ ότι δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα που να μην κρυμνιστεί κάτω. 3. Και ενώ αυτό σε κάθεται ο ιστόρο των ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθητέ ιδιαιτέρω και είπαν: Υπε μα, πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα προαναγγέλει την ένδοξόν σου παρουσία και το οριστικό τέλο του κόσμου αυτού. 4. Και απεκρίθη ο Ιησού και του είπε: Προσέχετε να μην σα πλανήσει κανείς 5. Διότι θα έλθουν πολλοί που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομα του Μεσίου, το οποίο είναι οι μου και θα λέγουν Εγώ είμαι ο Χριστός και θα πλανήσουν πολλούς 6. Μέλετε δεν ακούετε πολέμους και ειδήσει περί πολέμων που θα γίνονται εις άλλας χώρα. Προσέχετε, μην ταράσεστε νομίζοντες ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλουν το τέλος διότι σύμφωνα με τα σβουλάς τη Θείας Προνίας πρέπει όλα αυτά να γίνουν, αλλά ακόμη δεν είναι ούτε το τέλος του κόσμου, ούτε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ναού της που προεικονίζει και προτυπώνει τη συντέλεια του κόσμου. 7. Διότι θα σηκωθεί το ένα έθνος κατά του άλλου έθνου. και το ένα βασίλειον κατά του άλλου βασιλείου και θα συμβούν πίνες και μολυσματικές επιδημίες και σεισμοί εδώ και εκεί. 8. Όλα δε αυτά είναι αρχή πόνων και δεινών. 9. Τότε θα σας παραδώσουν ισθλίψεις και δοκιμασίας και θα θανατώσουν μερικούς από σας και θα σας μισούν όλα τα έθνη διεμέ επειδή θα πιστεύετε στο όνομά μου. 10. Και τότε θα σκανδαλιστούν και θα κλονιστούν στην την πολύ και θα παραδώσουν ο ένας τον άλλον εις απίστους άρχοντας και θα μισήσουν ο στον άλλον. 11 και θα αναφανούν πολύ ψευδοπροφήτε και θα παρασύρουν εις ασπλανεμένας διδασκαλίας των πολλού. 12. Κι επειδή θα πληθύνει η κακία και η φαυλό της, θα ψυχρανθεί προς τον Θεόν και τον πλησίον αγάπη του πλήθους, των συνήθων και κατ' όνομα χριστιανών. 13. Εκείνος δε που θα δείξει υπομονήν μέχρι τέλος των δοκιμασιών αυτών, αυτός και μόνο θα σωθεί. 14. Και θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιον αυτό τη Βασιλεία ει όλη την Οικουμένη, διότι είναι το κήρυγμα τούτο έλεγχο δι' τα έθνη, όσα δε θα πιστέψουν, ώστε να μην δίνανται να προφασιστούν ότι δεν προσεφέρθηκε σε αυτού το Ευαγγέλιον. Και τότε θα έρθει το τέλο του κόσμου, του οποίου εικόν και προτύπωση θα είναι το επικείμενο τέλο των Ιεροσολύμων 15. Αλλά το τέλο του κόσμου θα βραδύνει ακόμη. Η εικόνα όμω και η προτύπωση του τέλου αυτού, δηλαδή η καταστροφή των Ιερουσαλήμων, πλησιάζει. Σα δίδω λοιπόν τα σημεία που θα προαναγγέλουν τον σύντομων ερχομών τη καταστροφή αυτή. Θα είδατε πρώτον το μισητό και βέβαιο σύχαμα που θα προκαλέσει την ερήμωση και την καταστροφή τη Ιερουσαλήμ και το οποίο ελέγχθη προφητικός για το προφίλ του Δανιέλ να στέκεται ει άγιον τόπον. Κάθανα αναγνώστη, α το νιώσει και α τα μέτρα του. Α εννοήσει ότι το σύχαμα αυτό θα είναι πρώτον μεν οι ζηλοτέκοι οι ξυφοφόροι που θα καταλάβουν το Ιερόν και θα το βεβαιώσουν με τα ζωοφονία των και τα άλλα κακουργήματάτων. ύστερα δε και τα ρωμαϊκά στρατεύματα που θα έρθουν να συμπληρώσουν τη βεβαιώσιμη αυτήν. 16. Όταν λοιπόν θα είδητε την βεβαιώσιμη αυτήν του Ιερού να αρχίζει, τότε εκείνοι που θα κατοικούν στι πόλει τη Ιουδαία, α φεύγουν στα βουνάδια να κρυβούν εκεί. 17. Κι εκείνος που είναι πάνω στο το του σπιτιού ας μην καταβίδει να πάρει από το σπίτι του τα πράγματά του αλλά ας το ταχύτερον. 18. Και εκείνος που με μόνον το υποκάμισον εργάζεται στο το χωράφι ας μην γυρίζει ο πίσω για να πάρει και τα εξωτερικά του ενδύματα. 19. Αλίμονον μονονδέοι στους εγγύους και σε εκείνας που θα θυλάζουν μικρά παιδιά κατά τα σημέρας εκείνας διότι θα είναι πολύ δύσκολο ει και να τρέξουν για να σωθούν Αλλά και να έβρουν τα απαραίτητα Δια των στηριγμών του οργανισμού των 20. Κάνετε δε την προσευχή σας Να μην γίνει η φυγή σας Σε σχημονιάτικη κακοκαιρία Η οποία θα σας γίνεται εμπόδιον στην την φυγή Ούτε να συμπέσει η φυγή Σημέρα Σαββάτου που απαγορεύεται Να βαδίσετε δρόμων μακρινών 21. Πρέπει δε στην φυγή σας Να μην εμποδίζεστε από τίποτε Διότι τότε θα είναι μεγάλη. Τέτοια που δεν έχει γίνει από την αρχή του κόσμου έω τώρα, ούτε θα γίνει ποτέ παρομοία. 22. Και αν δεν ολιγόστευενο ο αριθμό των ημερών εκείνων, δεν θα εσώζεται το κανεί άνθρωπος. Αλλά για του εκλεκτού, για του οποίου ο Θεός θα προνοήσει να μην ταλαιπωρηθούν πολύ, θα ολιγοστεύσουνε η μέρα εκείνη. 23. Τότε, εάν σα είπε κανεί: Να, εδώ είναι ο Χριστό, ή εδώ. Μην πιστεύσετε. 24. Διότι θα αναφανούν ψευδομεσίοι και ψευδοπροφήτε και θα δείξουν σημάδια μεγάλα και έργα καταπληκτικά ώστε να πλανήσουν, εάν θα είναι δυνατόν, και αυτού του εκλεκτού. 25. Ιδού σα τα προείπα ώστε να μην χωρεί δικαιολογία διότιν τύχον αποπλάνησήν σα. 26. Εάν λοιπόν σας είπουν, Ιδού, εις την έρημον είναι ο Μεσσίας. Μη βγείτε η συνάντησή του. Εάν πάλι σα είπουν «Ιδού, ο Χριστός είναι μέσα στα ιδιαίτερα δωμάτια», μη πιστεύετε. 27. Διότι ούτε κρυμμένο εις δωμάτια, ούτε εις μέρος ερημικών θα παρουσιαστεί ο Μεσσίας. Αλλά καθώ η αστραπή βγαίνει από το ανατολικό σημείο του ορίζοντος και φαίνεται αμέσως έως το αντίθετο των δυτικών σημείων, έτσι θα γίνει και η παρουσία του Ιού του ανθρώπου». Θα γίνει αμέσως παντού και εις όλους αισθητή. 28. Διότι εκεί όπου είναι το νεκρόν πτώμα, εκεί θα μαζευτούν και οι αιτήδια να χορταστούν από αυτό. Με άλλα λόγια, όταν η σαπίλα του κόσμου φτάσει στο απροχώρητον, τότε θα έλθει άφευκτος και εις φανερά η εξουρανού κρίσις και τιμωρία. 29. Αμέσως δε ύστερα από την θλίψη και τα σδοκιμασία των ημερών εκείνων, όταν πλέον θα πλησιάζει η συντέλεια του κόσμου, ο ήλιος θα χάσει τη λάμψη του και θα σκοτιστεί και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανών. και όλος ο κόσμος θα γίνει καινούριος και η ουράνια των αγγέλων εσυγκρατούσε ήδη την τάξη του σύμπαντος, θα σαλευθούν και θα μετακινηθούν και από τη βαθία των συγκίνησης διόσα θα συμβαίνουν κατά τη δευτέρα παρουσίαν αλλά και διότι η παρούσα μορφή του κόσμου θα παρέλθει για να ανακαινιστεί το σήπαν. 30. Και τότε θα φανεί στον ουρανό το σημείον που θα προαναγγέλει την εντό ολίγου έλευση και παρουσία του ιού του ανθρώπου. Και τότε θα θρυνήσουν όλα εμφυλέ τη γη, όσε δεν επίστευσαν και θα είδουν τον ιό του ανθρώπου να έρχεται καθισμένο στα σύννεφα του ουρανού με δύναμη και συνοδίαν αγγέλων και με δόξαν πολύ. 31 και θα αποστείλει τους αγγέλους του μεσάλπικα που θα σημαίνει δυνατά και θα μαζεύσουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος από τα οποία πνέουν οι τέσσερι άνεμοι από τη μία άκρη του ορίζοντος έως την άλλη νάκριν. 32. δε κι αν μάθετε την ομοιότητα όταν πλέον ο κλάδος της γίνει απαλό και βγουν τα φύλλα γνωρίζετε ότι το θέρο είναι πλησίον. 33. Έτσι και εσείς, όταν είδατε να συμβαίνουν όλα αυτά τα σημεία που σας προείπα, να γνωρίζετε ότι πλησιάζει στην πόρτα, έφτασε και θα εμφανιστεί αμέσως η κρίση του Θεού που θα τιμωρήσει την απιστία των Ιουδαίων διακαταστροφής Ιερουσαλήμου. Ιερουσαλήμ. 34. Αληθώς σας λέγω, δεν θα περάσει γενεά αυτή πρωτού γίνουν όλα αυτά και πρωτού πραγματοποιηθεί και η καταστροφή τη Ιερουσαλήμ